Στήχε 9 10. Βασίλειον ιεράτευμα. 9. Σείς όμως είστε εκλεκτών, ιερατείων που έχετε βασιλική καταγωγή και είστε δι' αυτό συγχρόνως βασιλείς και ιερείς. Είστε έθνος Άγιον, αφιερωμένον στον Θεών, λαός ξεχωρισμένος για να αποτελείται ιδιαίτερον κτήμα και περιουσίαν του Θεού. Και έχετε όλες αυτά σας εξαιρετικά ιδιότητα. Δια με το Άγιον παράδειγμά σας το ασεξόχους και απειρούς τελειότητας εκείνου που σας εκάλεσε από το σκότο στις πλάνες και τις αμαρτίας εις την ένωνα φωτεινή και θαυμαστή πνευματική ζωή του. 10. Σείς οι οποίοι κάποτε δεν είστε ούτε καν λαός, τώρα όμως είστε λαός του Θεού. Σείς οι οποίοι δεν είχετε ελεηθεί, τώρα όμως ελεήθητε από τον Θεό.